όπου και αν βρισκόμαστε τώρα, ας ξεκινήσουμε αυτή τη πρακτική. βρίσκοντας μια θέση που αυτή τη στιγμή είναι άνετη και μπορεί να μας υποστηρίξει, ίσως καθισμένη σε μια καρέκλα ή στο έδαφος, ξαπλωμένη ένα άσκελα. μια στάση με παρουσία. Μια στάση που υποδηλώνει ότι είμαστε εδώ, ξύπνοι και παρόντες. Και ίσως παίρνοντα λίγο χρόνο για να νιώσουμε το σώμα από μέσα προς τα έξω και να κάνουμε οποιεςδήποτε αλλαγέ έστω και μικρές, σε αυτή τη θέση του σώματος. Για να νιώσουμε άνεση και παρουσία. Τα μάτια μπορεί να είναι κλειστά, απαλά ή ελαφρώς ανοιχτά, με το βλέμμα χαμηλωμένο. Τα χέρια ξεκουράζονται δίπλα στο σώμα αν είμαστε ξαπλωμένοι ή πάνω στους μυρούς ή τα γόνατα αν είμαστε καθιστεί. Και παίρνοντα μερικές λίγο πιο αργές, βαθιές και συνειδητές αναπνοές μαζί, εισπνέοντας από τη μύτη και νιώθοντας νοένα, να γεμίζει τους πνεύμονες, να κατεβένει λίγο πιο αργά, πιο βαθιά μέχρι την κοιλιά, γεμίζει την κοιλιά και επίτευα αργή, σταθερή ήπια εκπνοή. Άλλη μία φορά Και άλλη μία φορά νιώθοντα πραγματικά την αναπνοή να κυλάει. Έχοντα μία φυσική άμεση αίσθηση της αναπνοής που συμβαίνει μέσα στο σώμα. Και έτσι σιγά σιγά καλλιεργώντα αυτή την αίσθηση της παρουσίας μέσα από τις αισθήσεις του σώματό μας. νιώθοντας το βάρος του σώματος εδώ, σε αυτή τη θέση, τους μυρούς, τους λουτούς. Επιτρέποντας το κορμό να ξεδιπλώνεται και στους ώμου να μαλακώσουν προς τα πίσω και προς τα κάτω. Με το στέρνο με υπερηφάνεια και σταθερότητα, αξιοπρέπεια. Φέρνοντας το κεφάλι ψηλά, χωρίς να γέρνει μπροστά ή πίσω. Μαλακώνοντας και την περιοχή της κοιλιάς, που πολλές φορές είναι σφυγμένη χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αφήνοντα αυτή την απαλή προσοχή να αγγίξει τώρα το μέτωπο. Μαλακώνοντας το μέτωπο από τη μία πλευρά στην την άλλη πλευρά. τα μάτια, αυτούς τους μικρούς μυς γύρω από τα μάτια, τους επιτρέψουμε να ξεκουραστούν πολλές φορές, ειδικά όταν σκεφτόμαστε οι μυς αυτοί σφίγγουν, αφήνοντας αυτούς τους μυς να μαλακώσουν και ίσω προσκαλώντας την αίσθηση από ένα μικρό εσωτερικό χαμόγελο να συναντήσει τα μάτια. Ίσως νιώθοντας και αυτό το χαμόγελο στην άκρη των χιλιών, όχι σαν κάτι ψεύτικο ή ξένο από μας, αλλά σαν μια αίσθηση που ήδη υπάρχει και την έχουμε νιώσει. Και ίσως τώρα προσκαλώντας την ξανά, οι άκρε των χιλιών, ίσως εσωτερικά μπορεί να ανέβουν λίγο προς τα πάνω. αφήνοντας αυτό το χαμόγελο και ολοκλώσει ολόκληρο το εσωτερικό του στόματος, να μαλακώσει τη γλώσσα και τα μάγουλα και ολοκλώσει τους μυς του προσώπου Ακόμη και το κρανίο, από μέσα προς τα έξω και το τριχωτό της κεφαλής καθώς μαλακώνουμε σε αυτό το εσωτερικό χαμόγελο. νιώθοντάς το και στο λαιμό σε όλη αυτή την περιοχή και εσωτερικά, ίσως καθώς νιώθουμε τον αέρα να κυλάει σε αυτή την περιοχή, επιτρέποντας το να ζεσταίνει την περιοχή αυτή και μαλακώνοντας τους του λαιμού. Και στο στήθος, στην περιοχή της καρδιάς, φαίνοντας αυτή την γλυκύτητα. Όχι για να κρύψουμε, να συγκαλύψουμε τα συναισθήματα που υπάρχουν εκεί, αλλά για να επιτρέψουμε σε αυτό το χαμόγελο να δημιουργήσει χώρο για τη ζωή να είναι όπως είναι. Φαίνοντας αυτό το χαμόγελο και στην κοιλιά και στην περιοχή της λεκάνης στα πόδια και ολόκληρο το σώμα Μιώθοντας τώρα όλο το σώμα σαν ένα Πεδίο από αισθήσει που συνεχώς μεταβάλλονται χωρίς να αφήνουμε τίποτα έξω σε αυτή τη γλυκιά παρουσία εδώ τώρα. Και ενώ στο προσκήνιο βρίσκονται όλες οι αισθήσει, στο παρασκήνιο μπορεί να νιώθουμε ότι υπάρχει αυτή η ανοιχτή παρουσία, αυτή η εσωτερική σταθερότητα και ηρεμία που έχει την ικανότητα να βιώνει τις αισθήσει, όπως έρχονται, γεννιούνται, μένουν για λίγο και επιταποσύρονται. καθώς γινόμαστε εμείς οι ίδιοι, η επίγνωση και η παρουσία που περιέχει ολόκληρη την εμπειρία μας. Είναι σίγουρο ότι ο νους θα κυλήσει σε σκέψεις και θα φύγει, θα απομακρυνθεί από αυτή την ανοιχτή παρουσία. Και τα γίνει αυτό είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να ξυπνήσουμε και πάλι τις αισθήσει, φέρνοντας ζωντανούς τους ήχους που υπάρχουν εδώ και τώρα και ακολουθώντας τους αντί να ακολουθούμε τις σκέψει Να ακούσουμε τους ήχου. Ίσως να ηρεμήσουμε το σώμα και πάλι να μαλακώσουμε το σώμα και να νιώθουμε την ειδοντάνια, τη ζωτικότητα που υπάρχει στο σώμα τώρα. Αλευθερώνοντας και μαλακώνοντας την καρδιά. Νιώθοντας την καρδιά αυτή παρουσία μας που μπορεί να αγκαλιάσει οτιδήποτε αναδύεται. Και ίσως αναδύεται κάτι δύσκολο, δυσάρεσες αισθήσει, φόβο, συναισθήματα που είναι δύσκολα. Και αν συμβεί αυτό, ίσως τότε μπορούμε να προσφέρουμε καλοσύνη. Να προσφέρουμε την καλοσυνά την παρουσία μας. Να πούμε ναι σε ό,τι έρχεται. Να πούμε ναι σε ό,τι υπάρχει τώρα στη ζωή μας. Και να δούμε τι γίνεται, τι αλλάζει τι μεταμορφώνεται τα όταν αγκαλιάσουμε, τη στιγμή, όταν βρισκόμαστε εδώ με αυτή την ανοιχτό καρδιά παρουσία. Κάθε φορά που η προσοχή αποσπάται και περιπλανιέται είναι ευκαιρία να συναντήσουμε ξανά αυτό το μονοπάτι που μας οδηγεί πίσω προς την καρδιά μας. Υπάρχει ένα μέρος στην καρδιά όπου όλα συναντιούνται. Πήγαινε εκεί αν θέλεις να με βρεις. Ο νους, οι η ψυχή, η αιωνιότητα είναι όλα εκεί. Είσαι εκεί. Πες μέσα σε αυτό το δοχείο της απεραντοσύνης που είναι η καρδιά. Δώσε τον εαυτό σου πλήρως. Η ήσυχη έκσταση βρίσκεται εκεί. Και μια σταθερή... Ευγενής αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο τέλειο σημείο. Μόλις μάθεις το δρόμο, η φύση της προσοχής θα σε καλέσει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Και να βυθιστεί στη γνώση που λέει ότι ανήκω εδώ, είμαι στο σπίτι μου, εδώ. Για αυτές τις τελευταίες στιγμές α μείνουμε σε αυτό το χώρο της καρδιά, λοιπόν, συναντώντας οτιδήποτε προκύπτει με βαθιά τρυφερότητα και παρουσία.